Από τις παλιέ πηγές, άλλε την ήθελαν από την Τίνο, άλλε από την Τύλο, το νησάκι ανάμεσα στη Ρόδο και την Ίσυρο, άλλε από τη Λέσβο, σύγχρονη μάλιστα, και φιλενάδα της Απφός. Με την τελευταία μαρτυρία, ανεβαίνουμε στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα. Σιγά-σιγά, η φιλολογική έρευνα βεβαιώθηκε πως η ποιήτρια είχε γεννηθεί και ζήσει στην Τύλο. Αν την έκαναν την Νιακή, ο λόγος είναι πως Τύλος και Τίνος εύκολα μπερδεύονται.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 δύο μοναχά έξα Ποια ήταν η υπόθεση της συλλακά της, ούτε να το φανταστούμε, τολμούσαμε. Και όμως, το ποίημα αυτό, που δεν ξεπερνούσε τους 300 στίχους, οι ιστερότεροι γραμματικοί και ποιητές το θεωρούσαν άξιο να σταθεί δίπλα στην Ηλιάδα και την Οδύσσια. Ένα επίγραμμα που θα προλόγιζε μια ανέκδοση της συλλακά της, λέει «Είναι η αυτή της ήρηνας, μικρή το δίχως άλλο,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 Γεμάτο από τα παιχνίδια του, τα κυνηγητά του, τι φωνέ του, τι κούκλε του, ακόμα από τι μανάδε του που δεν άφηναν τι δύο να χαρούν σαν παιδιά τη ώρα τη, μόνο τι κυνηγούσε να στροφούν στη δουλειά και αυτές. κι αυτέ. Και άμα ήταν άταχτε ή ανυπάκουε, άλλη μόνο του. Ερχόταν ο μπαμπούλα, η μορμό, και τη έβαζε σε θεογνωσία. Με στο βαθύ το κύμα, απτά σπρατά με ξέφρανα πω πήδηξε σποδάρια. Καλή μου, σ' σου φώναξε. Και εσύ χελώνα, Αιγίνη, και πήρε στην αυλή μα και έτρεχε με πίδους μια άκρη ω άλλη. Γι' αυτό βαφκίδα, κλέο, τρισάμυρη και βαριά να στενάζω, Αυτόν και τώρα στη θλιμμένη μου καρδιά κρατώ τα πάντα ζεστά. Μα όσα χαρήκαμε, χρόνια παλιά, είναι στάχτη. Στην καμαρά μας, Πώς κρατούσαμε τις κούκλες μας ανέχνειε, παιδιά, και νιώθαμε σαν και με τον όρθρο, να την η μάνα το μαλλί που μοίραζε στις ρογιαστές δουλεύτρες και το το κρέα σου φώναξε να πάρεις να μοιράσεις. Θυμάσαι πόσο φοβηθήκαμε μικρές με τον μπαμπούλα που περπατούσε με τα τέσσερα και είχε και αυτιά μεγάλα στην κεφαλή και πώς παράλαζε κάθε φορά την όψη. Οι πρώτες λέξεις από το απόσπασμά μας και οι τελικές λέξεις από τους προηγούμενους εξάμετρους χελίναν δύο φορές βαθύ κύμα δεν υπάρχει αμφιβολία πω αναφέρονται σε ένα κοριτσίστικο παιχνίδι. Γνωστό από τον λεξικογράφο Πολυδεύκη και τον Ευστάθιο. Κορίτσια, πιασμένα χέρι-χέρι ένα γύρο, χώρευαν τραγουδώντα και άνοιγαν κουβέντα με τη χελώνα. Την κοπέλα δηλαδή που καθόταν στο κέντρο του κυκλου χελη Χέλι-χελώνα, με στη μέση εκεί τι κάνει. Κλώθο μαλλιά, τη λίγο νήμα από τη μύλη του. Για πε μα για τα γκόνι σου, πώ χάθηκε. Από άσπρα πήδηξε άλογα στη θάλασσα. Με το πήδηξε.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 Μα όσε κρεβάτι αντρό ανέβηκε, λησμονηθήκαν όλα όσα από τη μάνα σου απονείρευτη πεδούλα είχε ακούσει, Βαφκίδα, αγάπη μου. Τη θύμησέ σου πήρε η Αφροδίτη. Δεν θα κάναμε νομίζω λάθο αν λέγαμε πω τα λόγια αυτά συνεχή και ένα κρυφό παράπονο τη ποιητρία για την παλιά Φιλενάδα. Γιατί και ο δικό του ο δεσμό δεν μπορεί να μην είχε χαλαρωθεί κάτω από τι καινούργιε συνθήκε. Και η απάρνηση τη παιδιάστικη ζωή από τη Βαφκίδα. Θα πρέπει να είχε πικράνει πάνω απ' την Ηρίνα, που απόμεινε τώρα μονάχη με τις παλιές της θύμησε. Και ό,τι δεν θα είχε ίσως το κουράγιο να πει στην αγαπημένη της Φιλενάδα, όσο ακόμα ζούσε, θα της τώρα στο θρήνο της, με πόση διακριτικότητα όμως. Γι' αυτό και κλαίω πικρά. Στο ξόδι σου δεν μπορώ να έρθω ωστόσο. Δεν είναι ελεύθερα τα πόδια μου να φύγω από το σπίτι. Κι ούτε τα μάτια μου το λείψανο να δουν ταιριάζει. Κι ούτε να αφήσω τα μαλλιά μου ξέπλακα, το μυρολόι να στήσω, γιατί η ντροπή με δέρνει και κοκκινίζω. Εδώ σκαλώνουμε. Ως τώρα παρακολουθήσαμε μερικά απότομα περάσματα από το ένα θέμα στο άλλο. Το εξηγήσαμε όμω εύκολα από τα πηδήματα που κάνουν οι πονεμένοι διαλογισμοί της σύρεινας, καθώς ανασκαλεύει τα περασμένα. Ακόμα μας ξεφεύγει το συναισθηματικό βάρος από ορισμένες λεπτομέρειες της ζωής των κοριτσιών. Όπω η εντολή που δέχεται η Βαφκίδα από τη μητέρα τη να γνιαστεί και να μοιράσει το παστό κρέα. Κρέα προκαλεσμένα αμφαλίπαστον. Ούτε εδώ όμω αντιδρούμε δυσάρεστα, γιατί καταλαβαίνουμε πω όσα μυστικά ξέρουν οι δύο φιλενάδε και μπορούν και με έναν υπενιγμό να τα ξαναζήσουν, δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα να τα ξεσκαλίσει ένα παρήσακτο. Η ρητή όμως δήλωση τη ποιητρία πω δεν ταιριάζει ή δεν θέλει.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 Κύριε οι δετοί, αποκλείουν, πιστεύω, τη γνώμη πω έχουμε να κάνουμε με θρησκευτικό ταμπού. Ένα λόγο παραπάνω να λυπούμαστε που δεν μπορούμε να προβάλλουμε καμιά, κάπω πιο πιθανή λύση. Την Ιλακάτη τη βλέπουμε να αναφέρεται σε ένα στίχο. Ότι ο λόγο ήταν για τη ρόκα τη μητέρα, που βασάνιζε την Ήρινα από παιδί ακόμη, αναγκάζοντά την Αχνέθη, πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο. Η μαρτυρία του άγνωστου επιγραμματοποιού που είδαμε στην αρχή είναι απαρεξήγητη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 πως η ήρηνα έζησε στα πρόθυρα της ελληνιστικής εποχής, που αναζητούσε πιο προσωπικά αισθήματα, πιο συναισθηματικούς και παθητικούς τόνους. Μήπως λοιπόν είναι τα γούστα της εποχής που δίνουν τέτοια τιμή στην Λακάτη χωρίς να το αξίζει. Το κείμενο που διάβασα είναι του Ιωάννη Κακριδί από τον τόμο «Έλα Αφροδίτη Ανθοστεφανωμένη» που περιέχει δοκίμια για την αρχαία λυρική ποιήση. Υπό συμπιεσμένη μορφή περιέχονται σε αυτό το κείμενο πολλά ερωτήματα. Τα περισσότερα από αυτά θα τα ξαναβρούμε μαζί με την Ήρηνα. Προς το παρόν θα αξιοποιήσω μόνο το τελευταίο ερώτημα ανάποδα όμως από ό,τι το θέτει ο κακριδής. Το τι βρήκε και τι εκτίμησε στο ποίημα της Ήρηνας η εποχή της μπορεί να κατανοηθεί και όσον αφορά το περιεχόμενο, δηλαδή να αναδιατυπωθεί ως εξή. Τι βρήκε και τι κατανόησε η εποχή της στο θρήνο, πώς καταλάβαινε το θρήνο και πώς καταλάβαινε την έντεγνη διαχείριση του θρήνου. Αυτό το ερώτημα θα μας διαπορθμεύσει Στις 2-3 επόμενες εκπομπές Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε Ο Γιώργος Κορόπουλης.